Στοίχη 24-26. Δοξολογία. 24. Δόξα δε οφείλεται εις εκείνον ο οποίος έχει την δύναμη να σας στηρίξει ώστε να φρονείτε και να ζείτε σύμφωνα με το Ευαγγέλιόν μου και σύμφωνα με το περί Ιησού Χριστού κήρυγμα. Το Ευαγγέλιον δε αυτό και το κήρυγμα γίνονται σύμφωνα προς την φανέρωση του θείου και μυστηριώδους σχεδίου τη σωτηρίας μα το οποίον άνθρωπος ή το αδύνατο μόνος του να γνωρίσει και επί μακρών χρόνων είχε καλυφθεί με σιωπήν και αντιρήθει μυστικών. 25. Το μυστήριο όμως αυτό εφανερώθη τώρα το επιβεβαιώνουν δε προφητικέ γραφέ και έγινε γνωστόν κατά διαταγὴν του αιωνίου Θεού εις όλα τα έθνη για να δείξουν ταύτα την υπακοήν που απαιτεί από η 26. Εις αυτόν λοιπόν των μόνων σοφών Θεών ανήκει η δόξα δια Ιησού Χριστού Ιστού τους αιώνας. Αμήν.